και θα μπορούν να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα. Καλά, αυτό που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια και υπόθηκε, το είπε και ο Δημήτρη Καλατινό, ε, είναι πλέον η πλατεία έχει γίνει ένα απέραντο οικό το έχουμε πει και η παίρνη της ενεργόμενης, απέραντο οικό που θα αναπτύξει Βεβαίω και δεν είναι ωραίο να υπάρχουν και ψυγεία, το να υπάρχουν και ομπρέλε, το να υπάρχουν και στάλτ, το να υπάρχουν και κουλάκια. Αλλά εσεί θα πάρετε μέσα συνολικά ώστε να απελευθερώσει κοινό του χώρου, να του αποδώσετε έχει γίνει χρήση. Και επίση είναι σωστό αυτό που είπε ο Νίκο Παπαδάκου. Πόσο η μπορεί να είναι η τροποχή ενό κανονισμού για χρήση κοινό των χωρών, όταν γίνεται μόνο στην πλατεία και δεν περιλαμβάνει καμία παρέμβαση στου άλλου κοινώσει του χώρου. Καλά. Ο Δήμο και παρευτέρι έχει κοινότητου στου χώρου μόνο στην πλατεία Βαλιά όλα δηλαδή δεν εξτρέφονται μόνο γύρω του Βλαττία Βαλιάνου, δεν υπάρχει τα φαραγιατισσόν, δεν υπάρχουν άλλοι. Εκεί δηλαδή τι θα πρέπει να γίνει, θα πρέπει να του αφήσουμε στην αυθενεσία, θα πρέπει να υπάρχουν φρένες, καθίσματα, να γίνουν τα αυτό που έχουμε δει ε, τα προηγούμενα χρόνια. Ε, ε, υπάρχουν άλλα ερώτηματα. Λέτε θα βάλετε τάξη. Εμεί συμβολούμε να μην τάξη. Τα κοιτάξει θα παρακολουθεί α πούμε η κόρη τη πλατεία για την ανάπτυξη και άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπω είδαμε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πολλέ ναι, αυτό εδώ πέρα, α πούμε, ότι δεν θα επιτρέπεται να γίνονται επιχειρηματικέ δραστηριότητε. Μία τέτοια συνολική λογική. Εμά θα μα έβλεισκειου, γιατί εμεί αυτόν τον κανονισμό τον είχαμε καταψήσει το με αυτή τη λογική, ότι το δημοκονόταται κοινότητα βεβαίω, υπάρχει και ένα θέμα εφαρμογή. Ο οποίοςδήποτε κανονισμό μπορεί να ψηφίσει και να μείνει στα χαρτιά, αλλά η πρακτική που έχει κατασκευαστεί όλα αυτά τα χρόνια δείχνει τι. Δείχνει ότι τα προηγούμενα χρόνια υπάρχει και μια απόφαση εδώ, η οποία η απόφαση αυτή δημιούργησε, ήταν ένα πεδίο σκοπή αντιπαράθεση επιχειρηματικών συμφερόντων που έφτασε μέχρι τα δικαστήρια μεταξύ των καταστημάτων για του παραγωγού μας στ χώρους της πλατείας, Και το ξέρετε αυτό, έφτασε μέχρι τα δικαστήρια και κλείνει να δώσουν εξηγήσει για την, την απόφαση που παραχώρησε το κοινό του χωρών και μετά με βάση την απόφαση, όλα τα χρόνια έχουμε το καθεστώ ο, ο, ο δήμαρχος Με αποφάσει δικές του απολυτέ. Στο με, με το και την απόφαση του κοινό κοινό κοινό, παραχωρεί με βάση την απόφαση και κοινόντου στους χώρους προσμίσθησης τα καταστήματα. Δεν ξέρετε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή εφαρμόζονταν οι προβολές των καταστηματών. θα θα θα πάρτε τα εφαρμόζονταν. Είχε εφαρμόζονταν... Εμεί κύριε Πρόεδρε, θεωρούμε ότι καταρχήν είναι μια αποσπασματική ε, παρέμβαση που γίνεται, η οποία, α πούμε, κατά την αγρότερη άποψη γίνεται για λόγου αισθητική. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ή να πούμε ότι υπάρχουν και άλλοι λόγοι που κρύβονται από πίσω, ότι ευνοούνται συγκεκριμένε επιχειρήσει και άλλε δεν ευνοούνται. Και επίση, επειδή εστιάζεται, και θα πω αυτό για να κλείσω, μόνο στο θέμα τη πλατεία και το παρεμβάσεων που γίνονται στην πλατεία, εγώ θέλω να εστιάσω να πω. Μισό λεπτό και για ένα δεύτερο θέμα, το οποίο υπάρχει στο άρθρο 9 που αφορά τα περιπτώρια. Γιατί το ξέρετε αυτό το θέμα των περιπτώσεων και το καινούργιο κανονισμό λειτουργία των περιπτώσεων που θα ισχύσει από 30 Απριλίου. Και ξέρετε σε τι απόγνωση, και το ξέρουν και πολύ σύμβουλοι από την πλειοψηφία οι οποίοι που παιδιάζουν κατηδίαν του περιπτωριού και βλέπουν την απόγνωσή του, και κατηδίαν του γύμουν το και πάλι και λένε Δίκιο έχετε, αλλά έχουν ψηφίσει κανονισμό. Έτσι τουλάχιστον μα λένε οι περιπτωριούχοι και ότι εδώ πέρα έχετε, έχετε με την απόφαση που έχετε πάρει στα δημοτική αρχή και που θα εφαρμόσετε από 30 Απριλίου, φέρει σε απόκνωση μια συγκεκριμένη ομάδα τάξη μικροεπαγγελματιών και αυτών που εκμεταλλεύονται τα περίφημα και των αδειών και των εργαζόμενων αυτά με αυτού του αυστηρού όρους που έχετε θέσει και που θα ισχύσουν από 30 Απριλίου. Και το λέω αυτό γιατί έχει έρθει και διαμαρτυρία από ό,τι γνωρίζουμε στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα και γιατί όπω έχουμε ενημερωθεί από. Πολλοί σύμβουλοι τη πλειοψηφία που επηρεάζουν τα δικαίωμα του περιφερειού, αναγνωρίζουν το δίκαιο των δημοκράτων του και χαρακτηριστικά δεν έχουν δίκαιο και σκύμπουν το κεφάλι. Και είναι ένα θέμα γιατί στο άρθρο 9 λέτε ότι θα εφαρμοστεί ο κανονισμό αυτό το περιπέδωτο δίκαιο κεφαλονιά και με αντιενολικέ πράξει εκφέροντα το δημοτικό συμβούλιο. Και είναι ένα θέμα που θα πρέπει να ασχοληθεί ω δημοτικό συμβούλιο. Κύριο Πανασάπουλο, έχετε λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ δεν για 7 γιατί στην 7 η Πλατεία έχει κάνει μεγάλο κομβικό. Και εγώ μη γεννήμα, αν θυμάμαι Πραγματικά είναι απολύτω την εποχή πριν την 7 ετία, κύριε Πρόεδρε. Εκεί υπήρχε μια Πλατεία ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Πραγματικά. Δεν υπήρχε ψυγείο στην Πλατεία, οι τα πάντα οι δεν ποτέ τα Υπήρχε χώρο για Πραγματικά ο Απόρος σήμερα, ποιος ο λόγος που γίνεται αυτό το έργο. Μάλιστα μερικές φορές, να περνάνε πρωινές ώρες μέσα από την πλατεία, λοιπόν, χωρία και ωραία για την πλατεία, πριν την αλλα η 7 του αιτια του και γίνονται τα σόδωμα και τα αγόμενα μέσα στην πλατεία. Την πραγματικά την Απορία Τέτοια άρνηση δεν έχω δει που θερνά για ένα δημόσιο έργο που είναι προσώποιος του Αγγωστολιού, το το του κεφαλοποίητη και του επισκέπτε τη κεφαλογιάς. Ειλικρινά, πλατεία Αγγωστολιού πριν την Ευκαετία και η Παραγιακοί, εμένα προσωπικά μου θυμίζει ότι είναι το κοσμικό χώρο. Το έργο το που γίνεται στην παραγιάκή και στην πλατεία που θα παραδοθεί με προσωπικό πόσο στο κύριο Αθνήμα, Intent? Γιατί ξέρω τι ψυχοφόρο ακόμα έχει δώσει και ιστορία αυτή με τι καταγγελίε. να μην είναι Με τον που έχει από τις καταγγελίε που έχουν γίνει, έχει πάει το θέμα με τι καταγγελίες των ανώνυμων, πολιτών. Το θέμα είναι Είναι ένα Πρέπει να στον κόσμο ο Φέρνει σήμερα ο Ακριβήματο, πρέπει να ψηφιστεί για μένα ομόφωνα να έχουμε μια καθαρή πλατεία, περιποιημένη, χωρί ε, ε, τσακίδια στην ουσία μα στην πλατεία, χωρί ψυχεία, να πέφτει μια πλατεία ευρωπαϊκού πραγματικού επίπεδου. Και αναλύθευόμαστε παλιότερε εποχέ, πέτυχε 7 ετία, μια πλατεία όπω ανέφερα προηγουμένω, με το μοναδικό σημείο, να θυμάμαι και το 15 ένα, ένα πάρκο προ το πέτρο στην πλατεία και να γίνω και και Αυτά που θα κάτι που δεν τη διέθε Κύριε θα ήθελα να επισημάνω και εγώ δύο-τρία πραγματάκια.